Στίχη 15 15-20. Η ασύγκριτος υπεροχή και το μεγαλείο του Χριστού. 15. Αυτός ο Υιός είναι εικόν του Θεού, ο οποίο δεν βλέπεται με του σωματικού οφθαλμούς. Είναι ακόμη πρωτότοκος που δεν εκτίσθη, αλλά γεννήθη από αυτήν την ουσία του πατρός προτού να δημιουργηθούν όλα τα κτίσματα. 16. Ναι, εγεννήθη προτού να δημιουργηθεί ο κόσμος. Διότι δι' αυτού εκτίστησαν όλα όσα δηλαδή υπάρχουν στους ουρανούς και όσα είναι επί της γης. Εκείνα που βλέπονται με τα μάτια του σώματος και εκείνα που δεν βλέπονται και είναι αόρατα. Είτε τα αόρατα αυτά είναι οι θρόνοι, είτε είναι οι κυριότητες, είτε είναι αρχαί, είτε είναι εξουσίε, Όλα οι γέννητα ουράνια τάγματα των αγγέλων δι' αυτού και δι' έχουν κτιστεί. Από αυτόν έλαβαν την ύπαρξη και δι' αυτού θα τελειοποιηθούν. 17. Και αυτός υπάρχει πρωτύτερα από όλα και όλα από αυτόν συγκρατούνται και διατηρούνται στην ύπαρξη και κυβερνώνται. 18. Και αυτός, από τον οποίο τα πάντα συγκρατούνται, είναι η κεφαλή του σώματος, δηλαδή της Εκκλησίας, ο οποίος είναι η αρχή της Εκκλησίας και ο ιδρυτής αυτής, ο πρώτος που των νεκρόν, για να γίνει αυτός και κατά την ανθρωπίνη φύση του πρωτεύον εις όλα, πρώτος δηλαδή και εν τη Εκκλησία και εν τη Αναστάση. 19. Του πρέπει δε να πρωτεύει όλα, διότι μέσα σε αυτόν ευηρεστήθη να κατοικήσει σαν ισνάων ναών ολόκληρος η Θεία Φύσης. 20. Και δι' αυτού ο Θεός ευηρεστήθη να συνδιαλάξει και να συμφιλειώσει όλα προς τον εαυτό του. Κυρίνευσε με το αίμα και τη θυσία του σταυρικού του θανάτου, είτε τους επιγεί ανθρώπου με τον Θεόν και μεταξύ του, είτε τους ενουρανεί αγγέλους τους οποίους σε φιλίωσε με όλους μας.